Λα Εσκλάβωμενε, λα Εβασανιζμενε, της λεφτηριάς τα δεν ήσαε δρόσε κι όλοι μαζί διάς πούμε της σε δεστάμα κι αντίθαμα παράξενο μεγάλο. Ευγήκαν όλοι οι νικητέ και χάσαν όλοι οι άλλοι. Από τι πιτσικουλιέ το δεύτερο, το πρώτο είναι ένα παλιό αντάρτικο. Α το ακούμε έτσι για αρχή. Δεν ξέρεις ποτέ ή μάλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν ξέρεις κάποτε. Διότι ωραία όλα τα αποτελέσματα, νικήσαν όλοι, ευχαριστημένοι όλοι, όχι όλοι, έχουμε τον κουβέλη που δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος και μαζί με αυτόν όλη η Ελλάδα πονά και τον συμπονά, λογικό είναι. Του φύγαν καμιά χιλιάδε μέσα σε μια νύχτα, για την ακρίβεια μέσα σε δύο χρόνια, αλλά βλέποντας το 40% αποχή περίπου εδώ, Τόση και περισσότερη εποχή σε όλη την Ευρώπη. Ένα ακροδεξιό ρεύμα παντού στην Ευρώπη, διότι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε και να τα γνωρίσουμε όλα αυτά. Ένα τουρκικό κόμμα στη Θράκη. Την Χρυσή Αυγή γύρω στο 9,5%. Πολύ κάτω από αυτό που υπολόγιζαν και μα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, ούτε καν διψήφιο, όμω 9,5%. Και με φαινόμενα Χρυσή Αυγή σε διάφορου δημάρχου από εδώ, από εκεί, σε λιμάνια και σε κάμπου και σε ποτάμια και σε πεδιάδε τη χώρα, όλα αυτά. Δεν σε γεμίζουν και μεγάλη αισιοδοξία. Το ακριβώ αντίθετο, ανησυχία. Αλλά θα τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι σήμερα είναι μέρα που θα φεύγανε. Οι άλλοι δεν φύγανε τελικά. Θα φύγουν το φθινόπωρο, από ό,τι φαίνεται. Μάξιμουμ το Φλεβάρι. Και από ό,τι καταλαβαίνει ο καθένα, θα φύγουν κουτρουβαλώντα. Απλά αποφασίσαμε όλοι οι Έλληνε να κάνουμε καλοκαίρι. Και από φθινόπωρο, όπω σε όλα, είμαστε αναβλητικοί. Έτσι και αυτό, να πιάσουμε ε, το από την αρχή. Σε 25 ψηφίζουμε, φύσου δεν φεύγουνε. Oh τους douce Πορεύομαι pourquoi χαρνείς που είναι το πρώτο μου. suis δεν είναι. Το είχε πει ο άνθρωπο, δεν το είχε πει έτσι. Το είχε πει πιο χαλαρά. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξη είναι στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Όταν βγει θα τον ακούσουμε να δούμε τι έχει να μα πει. Το είχε πει αλλιώ, αλλά εμεί το φτιάξαμε ότι στι 25 ψηφίζουμε. Το κάναμε. Στι 26 δεν φεύγουν. Αυτό είναι το αληθινό. Συνήθω από εδώ ακούμε αληθινά πράγματα και όχι αυτά που οι άλλοι μα λένε. Έχουμε ένα ταλέντο να βλέπουμε κάτω από τι γραμμέ, πάνω από τι γραμμέ. Ποτέ όμω στι γραμμέ. Ο Αντώνη Σαμαρά έβγαλε και διάγγελμα χθε. Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία, αν δείτε, τα στοιχεία σε αριθμούς, 600.000 ψηφοφόρους. Είχε πάρει περίπου ένα 655 και πήρε χθες ένα 400, όχι αυτό είναι το ΣΥΡΙΖΑ που κοιτάω, είχε πάρει ένα 825 εκατομμύρια, την είχαν ψηφίσει και πήρε χθες ένα 200. Έχει χάσει περίπου 600.000 ψηφοφόρους, πολύ σημαντική ήταν, μοναδική ήταν, παρόλα αυτά βγήκε ο Σαμαράχς θες και πανηγύριζε. Τώρα θα προχωρήσουμε και στο τελευταίο μέρος της διαδρομής. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας με τα καμώματά Να βγούμε οριστικά από την κρίση, ώστε από εδώ και μπρος να πηγαίνουμε μόνο προς τα πάνω και μόνο μπροστά. τα. <Συσκή> Η κυβέρνηση λοιπόν παραμένει εγγυητής για τη σταθερότητα και την ομαλή πορεία της χώρας. Ώστε από εδώ και μπρος <τθές> να πηγαίνουμε μόνο προς τα πάνω και μόνο μπροστά. Αν κάπου πηγαίνουμε από εδώ και μπρο, είναι μόνο προς τα πάνω και μόνο μπροστά μας. Ο τελευταίος χορό, το πολύ γνωστό τραγούδι από τη Γαλλία, τη χώρα που η Λεπέν είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά η δημοκρατική Γαλλία, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, των δικαιωμάτων, της ανοιχτής Ευρώπης, των ανοιχτών οριζόντων, όλα αυτά λοιπόν. Αυτό το τραγούδι από εκεί μας συνοδεύει. Σήμερα είχαμε και μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στο σύνταγμα καλύφθηκε το 1-8 της πλατείας, ήταν κατάμεστο το εσωτερικό, γιατί γύρω-γύρω οι δρόμοι ήταν τελείως άδειοι. Μιλάμε για τη συγκέντρωση Σαμαρά. Εκεί λοιπόν ε, ήταν και η, τα γενέθλια του προχτές την Παρασκευή, όπου έγινε και οπότε, όταν έγινε η συγκέντρωση. Οι συγκεντρωμένοι είχαν πολλοί κέφοι, του ευχήθηκαν και χρόνια πολλά του Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτό τον κόσμο. Ευχαριστώ τον κόσ Tamtym miesiąc, epizód roczny, mina mina. Wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj, Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι παρά τα τεράστια προβλήματα η κυβέρνησή μας άντεξε. Άντεξε. Ότι άντεξε, άντεξε. Αν διαβάσετε τις ξένες εφημερίδες, η DIVEL της ημέρας στη Γερμανία λέει ότι με αυτά τα ποσοστά δεν μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα. Το λένε οι Γερμανοί, καθότι είναι δεύτερο κόμμα και δεν μπορεί το δεύτερο κόμμα να αποφασίζει για σημαντικά θέματα. Όταν ο άλλο είναι 3,5% 9, σχεδόν τέσσερις μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνηθεί έτσι αυτό ο τόπος ο Σαμαράς κανονικά νιώθει ότι μπορεί να κυβερνηθεί και νιώθει και μια σιγουριά μεγαλύτερη τη νιώθει ο Βενιζέλος αν και έχει χάσει 300.000 επίσης ψηφοφόρους η Ελιά Πασόκ από το 2012 μέχρι σήμερα όλα αυτά είναι λεπτομέρειε. έτσι θέλανε να τα δούνε, έτσι τα βλέπουνε και Είχαμε το Μέγκα που τα έβλεπε έτσι. Έχει προσθεθεί εσχάτω με πολύ φανατικό τρόπο και με φανατισμό γενικά το Αντένα, Να ακούσουμε του δύο συναδέλφου που μεγαλούργησαν το Σάββατο, όταν υποτίθεται την μέρα που έχουν σταματήσει οι μεγάλε αναταράξει στην επικοινωνία. Και ε, χρησιμοποιούμε αυτή τη μέρα και τη θέλουμε όλοι για να είναι ήρεμα τα πράγματα, μετρημένη η ενημέρωση, ώστε να ληφθούν οι σωστέ, λέμε τώρα, αποφάσει. Ο συνάδελφο Ρογκάκο από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα πόσο μάλλον η δική μας οικονομία που βγαίνει πλέον από την εντατική και κάνει τα πρώτα της βήματα Η κατάσταση Ρίτσα είναι πολύ εύθραυστη Η κυβέρνηση φρόντισε να μοιράσει στι ευπαθείς ομάδες ένα μεγάλο ποσό από το πλεόνασμα. και πέτυχε η χώρα με επώδυνες θυσίες Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ Εδώ Ρίτσα θα μου επιτρέψει να αναρωτηθώ Υπάρχει κάποιος λόγος να κλωτσίσουμε τώρα την καρδάρα με το γάλα, τώρα που αρχίζουν και αποκαθίστανται αυτές οι αδικίες, υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω, προδιετίας, τότε που οι καταθέσει έφευγαν, και το θυμάσαι πολύ καλά, καταρρυπά το εξωτερικό. Οι τράπεζες δεν είχαν να πληρώσουν. Όλα αυτά τα λέει δημοσιογράφο συνάδελφο, από το Δελτίου ειδήσεων του Αντένα, δεν τα λέει κυβερνητικό βουλευτής, εκπρόσωπος ή παρατρεχάμενος. Είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος που εκφράζει την γνώμη του έτσι όπως τούρθε. Αμέσως μετέ ήταν και άλλος συνάδελφος στο ίδιο κανάλι, ο συνάδελφος Κούρο. Με λίγα λόγια θα δούμε εάν θα πάμε σε πολιτική αστάθεια βεβαιότητα λόγω παραδεταμένης προεκλογικής περιόδου με οδυνηρά πάντα αποτελέσματα για την οικονομία ή θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάκαμψης που είναι ορατός πλέον. Είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσματα ρίτσα της προηγούμενες Κυριακής έφτασαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν και έχουν ήδη αναλυθεί δεόντως. Κάποιοι στεναχωρήθηκαν, άλλοι προβληματίστηκαν Το σίγουρο είναι πάντως ότι διαμορφώθηκαν συσχετισμοί που μπορεί να την στον αέρα ό,τι έχει καταφέρει σήμερα η χώρα με μεγάλες θυσίε. Τα κοράκια των αγορών, Ρίτσα, το λέω κάθε μέρα. Έχουν τα βλέμματά τους πάνω στην Ελλάδα και είναι έτοιμα να ορμήξουν εάν το αποτέλεσμα οδηγεί σε αβεβαιότητα και αστάδια. Αύριο, επομένω. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλου. Ψηφίζουμε ουσιαστικά για την επόμενη μέρα στην Ευρωζώνη και πρωτίστω στην πατρίδα μα. Μετά από όσα έχουμε περάσει, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε απέναντι σε όσου θέλουν πολιτική αστάθεια, βεβαιότητα, σε όσου απλώ σήμερα σκέφτονται με μικροκομματικά συμφέροντα, ακόμη και σήμερα. Και πρέπει να σου πω ότι ακόμα κι αν η ψήφο πάρει χαρακτήρα τιμωρητικό, όπω ακούγεται, και οι πρώτοι που θα το πεντανιώσουν βέβαια θα είναι οι τιμωροί. Λίγη αξία η χειρίτσα, γιατί μετά το λογαριασμό θα τον πληρώσουμε όλοι και πολύ πιο ακριβά από όσα ζήσαμε όλη την τελευταία πενταετία. Δεν αλλάζουν και τα σήματά του. Τι χρειάζεται το αντένα, το Μέγκα. Μπερδευόμαστε και στα τηλεκοντρόλ. Να τα κάνουν τα ονόματα των κομμάτων, που είναι και πιο οικείο, να συνηθίζουμε και να συνηθίζει απευθεία ο τηλεθεατή και να μην υπάρχουν και διαμεσολαβητέ, οι οποίοι μπορεί να είναι και ακριβοπληρωμένοι και δημιουργείται, εν πάση περιπτώσει, ένα μπάχαλο. Είναι κάτι πολύπλοκο. Είμαστε στην εποχή που όλα πρέπει να είναι απλά όσο περισσότερο γίνεται. Ο Σαμαρά δέχτηκε το δώρο προχθέ που είχε τα γενέθλιά του. το cáνατα πόψε δεν θα το ξεχάσω ποτέ Τρία. sur ce chemin absence πόψε Να πάει να τον αέρα αυτά που πετύχαμε και η γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει η χώρα στον Ιούνιο του 12. Είναι δυνατόν. Εγώ που δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι άγρα και κερδίζει, γεμπάζε και στοίχημα. Το είχε βάλει το στοίχημα με 5-6. Το έχαισε γενικό στο στίχημα, το παραδέχτηκε ο ίδιο, απλά το έλεγε ο ίδιο δεν υπήρχε κάποιο απέναντι να συμφωνήσει μαζί, το πότε στοίχημα που δεν έχει συμφωνηθεί από δύο είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Και έτσι έχασε χωρί να έχει χάσει ποτέ. Ο άνθρωπο. Όπω, γενικότερα συμβάνει και με το κόμμα στο οποίο ανήκει ο Άδονη. Και το άλλο συνεργαζόμενο κόμμα που δεν ανήκει ο Άδωνη, αλλά ποτέ κανεί δεν ξέρει, γιατί έτσι πως ξεκινάνε και ολοκληρώνονται τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο και με αυτού του πολιτικούς όντω δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο γενικότερα. Η ανατροπή έγινε, αλλά δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο κομμάτι. Το τρίτο που θέλω να πω είναι να λέμε ότι η ανατροπή τη Δευτέρα ή παρεστώ σε κάποια άλλα κανάλια, λέγαν εκεί οι δερβίζοντε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε αλλαγή. Πώς κάνουν Ελλάδους και εννοούν τη Μεγάλη Δευτέρα για του χρόνο Διότι αυτή η Δευτέρα συνεχίζει η κυβέρνηση και προχωράει Τώρα πάμε για τη Νέα Δημοκρατία Έστειλε μήνυμα ο λαός Έστειλε Και πολύ χειρό Και στον κύριο Σαμαρά και στην Νέα Δημοκρατία Τι πρέπει να κάνει Την ανατροπή να την κάνουμε εμεί. Δεν την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 δεν φεύγουν. Τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μακροχρόνι άνεργος. Να έχεις χάσει μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά σου. Να αγωνίζεσαι κάθε μέρα με τη ψυχή στο στόμα για να τα βγάλεις πέρα. Όμως τώρα βγάζουμε επιτέλους το κεφάλι μας από το νερό. Από το χθεσινό διάγγελμα του Ευάγγελου Βενιζέλου, διάγγελμα νίκης, η ελιά πήρε το όσο πήρε ακριβώ, εκεί κανένα οχτάρι, ναι 8,04 βλέπω εδώ, 300.000 δύο. Ε, χρόνια. Και όπως είπε ο ίδιος, βγάλαμε το κεφάλι μας από το νερό. Ακούσαμε καλά ή δεν ακούσαμε. Όμως τώρα βγάζουμε επιτέλους το κεφάλι μας από το ευρώ. Σε ένα μήνα από τώρα θα ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους να φύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Όμω τώρα βγάζουμε επιτέλου το κεφάλι μα από το ευρώ. Βγάζουμε το κεφάλι μα από το νερό. Από το ευρώ διαλέγετε και παίρνετε ό,τι θέλετε. Ότι είναι καλύτερο και ότι είναι αναγκαίο για να ζήσει κάποιο. Αν σε φύγει το ευρώ, βγάλω το από το ευρώ. Αν σε φύγει το νερό, δυσφορεί το νερό, βγάλω το από το νερό. Προ το παρόν, αυτό που έχει φανεί ότι δεν θέλει κανεί να βγάλει το κεφάλι του από κάπου. Για πάρα πολλού λόγου, που σιγά σιγά θα του αναλύσει η ιστορία. Γιατί όταν είσαι μέσα στα γεγονότα, είναι λίγο δύσκολο να βγάλει και καθαρά. Συμπεράσματα με καθαρό μυαλό Ο Αλέξης Τσίπρας Πριν ένα μήνα το είχε πει αυτό Ότι σαν σήμερα σήμερα θα ετοίμαζε ο Σαμαράς Βαλίτσες Σε ένα μήνα θα δεχθούν Την πιο μεγάλη ήττα Την πιο μεγάλη εκλογική συντριβή Και πράγματι Σε ένα μήνα από τώρα Θα ετοιμάζουν τις Βαλίτσες τους Να φύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου Και από την κυβέρνηση της χώρας αυτή Που μας οδήγησαν Σε αυτή τη σε αυτή την, την κατάδεια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν και άλλα πολλά βέβαια, γιατί η μέρα έχει απόϊχου πολλού και πολλέ ερμηνείε και πολλέ σκέψει. Θα μπουν όλα σε μια σειρά κάποια στιγμή. 211 11 200 μπορεί να βοηθηθείτε εκεί, αν απευθυνθείτε στον Αποστόλη να βάλετε τη σκέψη σα σε σειρά για να τα ακούσουμε από αύριο και μετά. ή θα τα στείλετε σε mail στην διεύθυνση στούριοpapa.chirrlfm.gr ή με κινητό γράφοντα real αφήνοντα κενό μετά τη σκέψη που λέμε και στέλνοντά το αυτό στο 54 εκατοστοιχείς 1,23 ευρώ. Η Κατερίνα βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και εντός ο λίγων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό. Έχω άμεση επαφή. Βλέπω αυτό το ρεύμα, ρεύμα πλειοψηφικό. Δεν έχω ανάγκη εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που θα έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία το βράδυ των εκλογών, πιστέψτε με. Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι παρά τα τεράστια προβλήματα, η κυβέρνησή μας άντεξε. Βέβαια. Το μεγαλύτερο δώρο που το κάνατε απόψε. Τρία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τρία. Η υπομονή μας τελείωσε. Στις 25 ψηφίζουμε. Στις 26 δεν φεύγουνε. Στις 26 δεν φεύγουνε. Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μίνα. Τα σκίζω τα μνημόνια Εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. Ażkίζω ta mnymonia! PET IZA PA! Ażkίζω ta mnymonia! MINA MINA! Roche. Ήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. να αναστρέλισμα στο Μαξίμο και πάρει κάτι χαρτιά και σκίζει λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα. Δύο χρόνια το κάνει αυτό και τα άτομα παραμένουν κανονικά. Δεν έχουμε. Έλλειψη από μνημόνια, παρά τι προσπάθειε, τι φιλότιμε που καταβάλει ο Αντώνης Σαμαράς. Ακολουθεί ο δήμαρχος Βόλου, να τον χαιρόσαστε γενικώ εκεί, βολιώτες, ο κύριο Μπέος. Πιστέψτε με, μπορούμε, εμεί δεν ξέρουμε, πραγματικά σα μιλάω, ακούω τόσο καιρό αυτέ τι αθλειότητε, αυτά τα ψέματα. Εμεί, ναι, είμαστε επιχειρηματίε και τι επιχειρήσει μα δεν ξέρουμε αν τι έχουμε ζημιογόνες και το Βόλο θα τον κάνουμε κερδοφόρα εταιρεία για όφελο δικό σα. Για δικό σας όφελο να μειώσουμε τα κοινόχρηστα, τα δημοτικά τέλη, το νερό <συσίλιο> και όχι να φορολογούμε τον κόσμο για να ζουν πλουσιοπάροχα οι δίθεν και του κόλλου τα εννιάμερα αυτοί στον Βόλο. <συσίλιο> <συσίλιο> τέρμα αυτά! Τέρμα αυτά! και η εταιρεία θα κάνει την πόλη και θα μειώσει τα κοινόχρηστα θα τα δημοτικά τέλη είναι ωραία να ακούς τον Μπέο να μιλάει για τον Βόλο αλλά θα πάρετε το Κ από εκεί που το είχε και θα το βάζετε στην, στο πρώτο γράμμα θα κάνετε μια αντικατάσταση στη λέξη που είναι και ονομασία της πόλης σας, να βάζετε το γράμμα Κ για να είναι όλα πιο σωστά Όποτε έπαθε χτες Κυριακή στι εκλογές του Αντωνάκη Αποστολή. Στραπάτσο! Στραπάτσο! Συν dream story. Δηλαδή, στο... θα μπορούσε και καλύτερο ο Αλέξη, δεν λέω. Κοίταξε, ενεπλάκησε. Αλλά δεν έχει έτοιμο ο κόσμο. Ενεπλάκησε, ατύχημα αρέσει. Είχ... Το ότι δεν το κάνει ο Αλέξη έτοιμο τον κόσμο είναι άλλο θέμα. Τέλο παγιά, Η Παναγιά ήταν μαζί του βέβαια. Ποια εμπλέκη... αυτή, η Το ακριβώ. Άντε τώρα στι βουλευτικέ. Τι θα ρίξει βουλευτικέ καινούρια κουβέντα, δεν έχει. Το θέμα μα είναι σήμερα χάνησε σύμεική έχω μήσω. Τι άντε... απειλέ λε να υπάρχουν ναι, για τι βουλευτικέ. Πριν βουλευτέ, ο άνθον δεν θα παρτιθεί από Υπουργό σήμερα. Δεν είπε ότι αν χάσει ο σαμαρά. Δευτέρα πρωί, τότε. Δεν το βάλει το στοιχείο. Το τότε, δευτέρα πρωί. πρωί το πάλι στο τύχη με έβαλε. Και ο πεντατέρι δεν τον είδα καλά και στο βράδυ. Δεν τον είδα καθόλου ή το είχε χάσει το χρωματάκι. του. Αλήθεια. Το χάσει. Εγώ τόσο δεν το συγκεκριμένο τον βλέπω καλά. Γεια σου μωρή. Πώς είσαι εκεί στα ψηλά έχουν πάρει αέρα τα μυαλά σου Ποια ψηλά Δεν ανέβηκε, δεν σηκώθηκε και εσύ μαζί με τον Αντώνη Όχι Ότι δεν σηκώθηκα, δεν σηκώθηκα. Σηκώθηκα από του άλλου μαζί με τον Αντώνη. Δεν ξέρω, Μάνα μου. Εγώ έχω να σου πω κάτι. Τώρα το χθεσινό το λε, τραπάτσο ή όχι. Εγώ άλλο θα σου πω, το τραπάτσο που θα εγώ μόλι τώρα. Τι έπαθε. Μην με ανησυχεί σήμερα. Μην τρελαίνει τώρα, μη με τρελαίνει. Ότι στην πολυκατοικία μου, μην μιλά. Φε του να σκάσει. Εγώ θέλω να πω σε αυτού που ψηφίσανε ότι σήμερα ανακάλυψα ότι κάτω στον πρώτο του ανθρώπου του έχουν κόψει έξι μήνε το ρεύμα. Καλά είναι. Και ο άνθρωπο κάθε φορά που πάω για να πάρω το κοινόχρηστα, μου μιλάει πολύ γλυκά και θα μπορέσω προσπαθήσω και δεν μου έχουν πει οι άνθρωποι που πίναμε καφέ μια φορά τη βδομάδα δεν μου έχουν πει ότι δεν έχουν ούτε να πληρώσουν το ρεύμα τους Αυτά και συγχαρητήρια σε όλους μας Και, και αλήθω... πάνω απ' όλα στον Αντώνη Σαμαρά για τη Μεγάλη Νίκη Έτσι μπράβο <χει> Κρόνια πολλά στο μεγαλύτερο μαλ... που έχει βγάλει η Ελλάδα στο μεγαλύτερο Δεν πιστεύω oh. να εννοεί. Oh. Τον Αντώνη Σαμαρά Εννοείται ah. Πασο περίμενε. Θα σεβαστούμε τουλάχιστον του θεσμού. Τι να σεβαστούμε γιατί αυτό. Του θεσμού! <σοφίλου> ο θεσμό τη μαλλία πρέπει να είναι ιερό. Ήθελα να δώσω τι σε σχέση μου στον προδρό μα και ο γύριο Σαμαράτ. Παρά μουσική προσοχή κλπ. Πλά βλάπ. Περιμένε. Του του του. Ωραία μπρο. Λοιπόν, είναι δανεισμένα από τη μαύριο οχιά μου θένεται. Λοιπόν, εύκολο για τα εγκόνια του, για τα παιδιά αρχίσαμε, να έχουν όλα μικρά του τσούνια και τα χωρίσκια μαζί. <σοφίλου> <σοφίλου> <σοφίλου> <σοφίλου> <σοφίλου> Έλα, συμπληρωματικό για τις ευχές. Για πες. Ε, μη βγήκαμε κουφάλα και πει τι μου φταίνει τα εγγόνια του Σαμαρά. Τους φέρω τρεις λέξεις μόνο. Γεώργιος, Ανδρέα, Παπανδρέου. Ναι. Ας τα τυροπιτάκια, άρα και τηλέφωνο. Πού έμαθες για τα τυροπιτάκια. Και τη σοκολατόπιντε, τι λέει ο άλλο σήμερα. Α, εγώ δεν δοκίμασα. Δεν ήξερα καν τι είναι αυτό το σκούρο. Α, ναι. Το είδα έτσι μαύρο-μαύρο και λέω, αμάν, Το αποτέλεσμα των εκλογών για του ομαρά. Καλά, καλά. Και δεν δοκίμασταν, άλλο μακριά από εμά. Μια ερώτηση θέλω να κάτω. κάνω. Ναι. 770.000 θέσει δεν υποσχέθηκε ο Αντώνη. Ναι, βεβαίω. Θέσει εργασία. Εργασία. Τι ανεργία, εργασία. Γιατί δεν ξεκινάνε από τι 30 καθαρίστρε που δικαιωθήκανε και είπε το δικαστήριο να επαναπροσληφθούν. Γιατί κάνουν έφεση, να μην επαναπροσληφθούν. Γιατί δεν θα βάλουν την ατζέντα, φίλε, οι καθαρίστριε. Η κυβέρνηση έχει έργο, έχει πρόγραμμα. Θα αποφασίσουν αυτέ. Α, και ξέρετε, φίλε, τι μου πέρασε μετά το μυαλό, αυτό είναι. Ναι δεν Αντώνης ρε ότι μας δουλεύει Αποκλείεται Όχι έτσι Δεν νομίζω Έτυχε απλά να τα πει όλα αυτά προεκλογικά Και τώρα θα ξανακούσεις κουβέντα ούτε για 770.000 θέσεις Ούτε που θα δει κιόλας Έλα. Ούτε ραντεβού να είχαμε. Γιατί τι έγινε. Με το πρώτο, του 20. Τι γίνεται. Α, ναι. Να σου... Εγώ σε περίμενα. Εσύ δεν το ήξερε. Το ξέρω. Ρε. Σου κάνω ένα απάντητο. Όχι με περνεί. Είμαι γύφτο. Να σου πω, ρε. Πώ θέλει τα αποτελέσματα χτε. Δύσκολα. Μεγάλη νύχτα. Για όλου. Κατάλα... Κατάλαβα. Και μεγάλη νίκη για όλου. Να... Επίση. Σου... Αυτό που κερδίζουν όλοι σε κάθε εκλογέ δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε με. Έκλεισε ο νιακή... Γιατί δεν λένε καθαρά θέλουμε να αποφύγουμε τι εκλογέ, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Εμεί να κυβερνάμε και εμεί την αντιπολίτευση. Μπα και έρθει λίγο παραπάνω κόσμο μαζί μα. Αυτό γιατί το λένε. Τι βλέπει τώρα, Κάτι τσότε στο Ιντερνετ, πού το ξέρει. Ρε μπα ότι βλέπει τώρα με τόσου πόντου διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Επέστε για να καταλάβω, <συγλυμ> 25 ψηφίζουμε, στι 26. Δεν φεύγουνε. Δεν φύγανε. Θα φύγουνε. Πιο μετά, κάποια στιγμή θα φύγουν να έρθουν οι άλλοι για να αρχίσει μετά εκ νέου η αντίστροφη μέτρηση. Λέει, εδώ είπα πριν για τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή λοιπά Και λέει, θα μα τρελάνει, κύριε Καλαμούκι Ποια εταιρεία, η Αδριάνα τα λέει αυτά, ποια εταιρεία έδινε στη Χρυσή Αυγή δημοσκοπήσεων διψήφιο νούμερο. Όλοι τις έδιναν από 5,5 έω 7,5. Για μας ναι είναι η απάντηση, για άσχετους, πολύ άσχετους ποια εταιρεία έδινε 5,5-7,5 δίνανε και κάτι τέτοια, αλλά δίνανε και κάτι δεκάρια κάτι δεκατριάρια επίσης ένα site έδινε στον Κασιδιάριο υποψήφιο Δήμαρχο πριν δύο μήνες, 45% αν θυμόσαστε και αν ξέρατε και αν το είχατε προσέξει γιατί είχε περάσει λίγο έτσι στα βουβά ε, πάντα δίνουν διψήφια Στι περισσότερε δημοσκοπήσεις όχι μόνο τώρα για ευρωεκλογέ, αλλά και για πρόθεση ψήφου γενικότερα, και πάντα την είχαν για πάρα πάρα πολύ ανεβασμένη, όχι ότι είναι καλό το 9,5 αλλά δεν είναι και το τραγικό αυτό που υπήρχε. Περισσότερο όμω και από τα ποσοστά, τα συγκεκριμένα, του συγκεκριμένου κόμματο, μορφώματο ή σημειωρία ή οτιδήποτε άλλο, είναι οι ιδέε τη χρυσή αυγή, οι αντιλήψει του φασισμού γενικότερα, οι οποίε υπάρχουν παντού από τον νότο τη Ελλάδα μέχρι το Βορρά της Ελλάδας και στο κέντρο της Ελλάδας. Στις επόμενες εκλογές, ξέρετε, η δικιά μου περιουσία είναι ο λόγος τιμής. Στις επόμενες εκλογές, παγκοσμίως, δεν θα υπάρχει ποσοστό 90%, μόνο ο Βόλος θα το έχει. Γιατί αυτά που κλέβανε τόσα χρόνια αυτοί για να παίρνουν οι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων ο κάθε αποτυχημένος Νταλάρας και Κιμούλης σε <Σεχάσαν> να φωνάξουν το φασουλί <Σεχάσαν> να τους κάνει καμιά δήλωση υπό στήριξης να ξέρατε πόσα εκατομμύρια έχουν πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού όλοι αυτοί οι κοπρίτες σε στην υγεία των κορόιδων το εμάς γιατί θεωρούσανε ότι είναι μουσικοί συνθέτες άνθρωποι των γραμμάτων και τις τέχνης Και εμεί ήμασταν οι εργάτες, τα χορόιδα, οι απλοί οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούσαν τόσα χρόνια και ελέγχανε το σύστημα. Και τώρα τους ενοχλεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μπέος Δήμαρχος είναι αυτός. Σε λίγο θα κάψουν και κανένα βιβλίο εκεί στην πλατεία και δεύτερο βήμα να κάψουν και κανένα τραγουδιστή παν-προεδρικό μέγαρο. Αλέξης Τσίπρας μόλις βγαίνει από τη συνάντηση που είχε με τον Κάρολο. Παπούλια και είναι έτοιμο να κάνει δηλώσεις να ακούσουμε τι είπε τη ζήτηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκθέσω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις εκτιμήσεις μας για το αποτέλεσμα των χρησινών εκλογών. Ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο. Έχουμε μια ιστορική ανατροπή, πολιτική ανατροπή και νέους σχετισμού δύναμη. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, σημαντική, καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με τέσσερις μονάδες αλλά είναι και το γεγονός ότι τα δύο κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό έχουν απώλεια 11 και πλέον μονάδων από, το ποσοστό, από τα ποσοστά που κατέγραψαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012 Εάν χθε είχαμε εθνικές εκλογές Τα δύο αυτά κόμματα θα είχαν αρθριστικά και με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει 94 βουλευτές από 162 που έχουν σήμερα στη Βουλή. Αυτό συνιστά μια πολύ μεγάλη δυσαρμονία ανάμεσα στη βούληση του λαϊκού σώματος και στους συσχετισμούς που υπάρχουν στη σημερινή Βουλή. Και όταν καταγράφεται μια τόσο έντονη δυσαρμονία είναι προφανές ότι κανείς δεν νομιμοποιείται και ιδίω αυτή η Βουλή δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε κρίσιμες αποφάσεις που θα δεσμεύσουν τον λαό και τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και σε κάθε περίπτωση δεν νομιμοποιείται αυτή η Βουλή να εκλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας Το Σύνταγμά μας άλλως ορίζει ότι όταν υπάρχει μια τόσο έντονη δυσαρμονία της λαϊκής βούλησης με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική τότε η λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Κατέθεσα λοιπόν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας ότι πρέπει με συνδεταγμένο και ομαλό τρόπο το συντομότερο δυνατό να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Χθες βράδυ άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Βενιζέλο, στην πολιτική όπως και στη ζωή, καλό είναι να ξέρεις και να κερδίσεις αλλά και να χάνεις. Και όταν χάνεις να παραδέχεσαι την ΉΤΑ. Ο Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε χθες ανάταν αυτός που κέρδισε με τέσσερις μονάδες σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση τον καλό να μην διανοηθεί να εφαρμόσει τα σχέδια που είχε έτοιμα στα συρτάρια του για μετά τις ευρωεκλογέ. Τον καλό να μην διανοηθεί να εφαρμόσει νέα σκληρά μέτρα λιτότητας περικοπές σε και συντάξεις απολύσεις να μην διανοηθεί την ιδιωτικοποίηση του σημαντικότερου δημόσιου αγαθού που είναι το νερό να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε τις της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των παραλίων μας ή φιλέτων ιδιαίτερου φυσικού κάλου που πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο πλούτο ω φυσική ανεκτίμητη κληρονομιά τέλος Προειδοποιούμε τον Πρωθυπουργό να μην διανοηθεί να προχωρήσει στον διορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στον διορισμό του επόμενου επιτρόπου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίχως τη συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα, δίχως την ευρύτερη πολιτική συνένεση διότι δεν νομιμοποιείται Να παίρνει αποφάσει που δεσμεύουν τη χώρα και το λαό για πολλά χρόνια, για τα επόμενα χρόνια, με τα ποσοστά που κατέγραψε χθε, έχοντα δηλαδή ποσοστά μειοψηφία στο Λαϊκό σώμα. Ερωτήσει δέχεται, δεν απαντάει σε καμία. Φεύγει ο Ελέξη Τσίπρα. Ακούσατε, έτσι, μια μικρή Σούμαν, τρία πράγματα. Ζήτησε εκλογέ. Λογικό με τον αέρα των τεσσάρων μονάδων από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο, όπω είπε, και προειδοποίηση προ Αμαρά να μην διανοηθεί να εφαρμόσει όλα αυτά που έχει στο νου του και κυρίω να μην ε, διανοηθεί να διορίσει διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο και επίτροπο, αν δεν συνενοηθεί με το πρώτο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λέξη Τσίπρα, λίγο πριν εξερχόμενο από προ... την Προεδρία τη Δημοκρατία. Διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Για να ακούσουμε, και έπρεπε βέβαια, τον πρόεδρο τον, του πρώτου κόμματο, τον Αλέξη Τσίπρα. Χάσαμε έναν λαό, πέσαμε έξω εδώ στην εκπομπή. Το λέμε εμεί εδώ και καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βλάπτει σοβαρά την εκπομπή. Δεν πειράζει, φτάνουμε στο τέλο. Θα ακούσουμε έναν λαό από του άλλου δύο που είχαμε στη διάθεσή μα. Το βράδυ, να σα θυμίσουμε, έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένια. Και σήμερα και αύριο στι 10 παρα 10 στον Α, ο Μπαλούρδο θρινή. Γεια σα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τη λέξη ανατροπή δεν την έχει κατοχυρωμένη ο με το Μέγκα. Λογικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρουν αυτό. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει ανατροπή. Πες τον μου ε, και αυτό. Εχθέ ο Αλέξη μετρώντα τι λέξει το είπε στο Σύνταγμα. Είπε ανατροπή. Βεβαίω. Εγώ νόμιζα μόνο σαμαρά στη λέξη π... που δεν ισχύουνε. Όχι, όχι, όχι. Λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα που δεν πρόκειται να κάνει. Ωραία. Ελέγχει. Είπε άμεση ανατροπή. είπε τώρα υπηρετούμε το σύστημα και κάποια στιγμή ανατροπή με το σοσιαλισμό που θα φέρουμε όποτε. Δεν μου λες το κατάλαβες το σποτάκι αυτό του Θεοδωράκη τι μένει μας θέλει. Της πρώτης φοράς. Ναι. Ναι. Η πρώτη φορά που βγήκαμε oh. στο κουρμπέτι. Όχι. Oh. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όποια μνημονιακή κυβέρνηση. Αυτό εννοούσα πρώτη φορά μάλλον. Ελά, αποστέλλε καλή εβδομάδα ρε Ναι, επίση να σε καλά. Να σου πω κάτι, εγώ γι' αυτό παρακολουθώ ελληνοφρένια. Πριν από χρόνια πολλά η ελληνοφρένια είχε πει για το Πασόκ, το συγχωρεμένο που λέγανε για κάτι μικρόβια, κάτι τουαλέτες, κάτι αυτά. Ο Πάγκαλος ο ίδιο τα έχει πει, παιδί μου. Το Πασόκ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα yes. μέση στην οποία Να αναπτύσσονται κυρίω είδε τη μικρόβια υπατήτητα και μηνύτητα, η οποία να ανασυγνάζουν τα παιδιά και την οποία έχω δει με τα μάτια μου. Το ξέρω, το ξέρω, εγώ τα έχω ακούσει την Ελληνοφρένια. Μια φουλωμένη τουαλέτα. Μπράβο που είχε μπερδευτεί και ο Νόμιζε ότι κάτι είχε γίνει και τέτοια βάτα τη Δευτέρα. Την Δευτέρα σήμερα τα ακούσει ο κόσμο. Πάντα ελληνοφρένια είναι πάντα μπροστά. Στα λέει εγώ. Και εσύ πάσκεψη φίση ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων. Αποστολή, τι λέει αυτό ο Σαμαράζε, την να θα. Ξέρω πω έδωσα και δίνω. Και την τελευταία ακμάδα των δυνάμεών μου. Ακμάδα. Πε ποια ακούσει, Ακμάδα δεν έχω ακούσει. Αλλά έχει περάσει από τη χώρα Σιμίτη, έχει περάσει από Πανδρέου που από έχουμε ακούσει άπειρα πράγματα. Έτσι, σωστό από όλοι. Έναν που να ξέρει ελληνικά δεν είχαμε ζήσει. Ναι, μπράβο Οπότε δεν βαριέσαι. Έτσι, έτσι. Ελληνικά, ελληνικά. Ο τελευταίο που ήξερε ελληνικά ήταν ο Μητσοτάκης, να Τώρα που από του Ταυτότητας. Και είπαμε ότι τις έχουν χάσει. Μήπως να κόψουμε και το σύμμα από το Μέγα γιατί μας έχει πρίξει μη ποτή ο ένας και ο άλλος να ησυχάσουμε. Κόψε Μέγα και Σκάι είναι αρκετό. Ε, τι είναι αρκετό. Όντως την επόμενη μέρα θα είναι μια άλλη μέρα. Θα αλλάξει κοινωνία. Κόψε Μέγα και Σκάι να γίνει καλύτερη κοινωνία. Ήταν για να μιλήσω και στη γλώσσα σπαλιόπαιδο. Έχει δει τελευταία τη κνήτηση που κάνουν οικονομική εξορμισή; Ναι, τι. Δεν κατεβαίνει λίγο πώ αλλάξει γνώμη. Εγώ να αλλάξω γνώμη, έχω α. αλλάξει γνώμη, τι έχω δίκαλε. Α, έχει αλλάξει γνώμη. Δεν τι έχω δει. Δεν είδε στο κορίτσι εκεί τα κρύτα τα νερά που μοίραζε καρύφαλα στο κουτσούπα προθέ. Άστα να πάνε από στόλε. Άστα, Άστα πάνε. να πάνε. Αυτό το ότι θα καλοπεράσω μόνο μου σπίτι με κνήτη, δεν το περίμενα. Κι όμω, και όμω, είδε. Προ... Κι όμω. Ανανεώμαστε. Δεν το είχα, παιδί μου. Νομίζω μόνο αυτέ τα ξέκολα, μόνο αυτέ είναι και στη δουλειά. Λάξε, επειδή δεν του πάμε τίποτα αυτό το ξεφύλατο κεφαλογιάνι. Γιατί είχε πει ότι ο οποίο δεν βγαίνει να νοικιάσει το σκυρί πάει σε εκτοχή περιοχή. Είπε ορισμένε ανήθειε. Ακόμα αυτή τη στιγμή το πάμε, διώκουν τα βαπόρια. πάνε και ζητάει μίδα και πάνε στην Τουρκία. Θα εισφάει και στην παραμύθα. Ο Ζήσης, το πέραμα πολύ καλά. Και μου λέει και ένα οδηγό λεωφορείου με τι απεργίες που κάνανε. Και έφυγε η και πήγε στην Τουρκία. Να Μας... σου κάνω μια ερώτηση. Τι ψήφισε, τι ψηφίζει. Εγώ ναι. ήμουνα. Μέλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα θα τους δώσω τα αυτά μου. Και θα δώσει χρυσή αυγή. Επιστεύω. Αποκλείεται. Πέφτω από τα σύννεφα. Ε, όχι, και μπορεί. έλεγα και εγώ ότι έρχεσαι ο αντικομουνισμό. Σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Ε, Άνταξη δεν είναι και μακριά. Ε, όχι, προ... Στα δεκανίκια τη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνεις. Ε, αυτό. Εγώ ήμουν πρώτο μηχανικό στο βαπόρι. Και μου λένε... Καλά έκανε πρώτο μηχανικό, να σου πω κανένα ξένο στο βαπόρι. Κανένα ξένο στο βαπόρι. Όχι. Κάτι Φιλιππινέζου συνήθω που δουλεύουν στα καράβια. Όχι, δεν, είχα. δεν είχατε. Όχι. Κακός, έχασε την ευκαιρία να φουντάρει κανέναν Ναι, γιατί μου λέει ο ολοστρόμος ξέρεις είναι ο αρχιεργάτης Θα γαλόνια στη Χρυσή Αυγή, κρίμα Εντάξει, θα κάχει να περιγέσουμε αρχιτούς που θα παίρνει Κάνε μα το δεξί το χέρι, μην, μην πιαστεί από το αγκύλωμα ναι, θα... Όλο πάνω, πάνω, χαιρετάς, χαιρετά πάνω Ποιο σε βλέπει, κανείς, θα αγκυλιωθεί το χέρι Δεν έχει λόγο